Μπορεί να σε ρωτήσω πώ πως φαντάζεσαι τη στιγμή που θα απάντηκα στη κλιτρίζα πετάξουν έξω Εγώ έχω γράψει άρθρο και με έχετε κατηγορήσει Και έχω κατηγορηθεί, είπα ότι θα βγουν καραμπίνες Θα βγουν καραμπίνες. Έτσι, να ξεκινήσουμε λίγο χριστούγεννιατικά, μπορεί να το πει κανείς, αναμαλιασμένα λόγω καιρού. Έχουμε και ένα πεύκο εδώ στο δεύτερο όροφο που είναι το στούντιο. Το πεύκο ξεπερνάει το κτίριο, το οποίο πάει και έρχεται κανονικά. Μεγάλο πεύκο, χρόνια τώρα, μπορεί και δεκαετίες. Ο αέρας παίζει μαζί του ένα πολύ παράξενο παιχνίδι. Από κάτω αυτοκίνητα, διαβάτες. Και τα λοιπά. Άκρω χειμωνιάτικε εικόνε, εδώ στο βόρεια Προάστια, στο Μαρούσι. Καραμπίνες τη κυρία Βούλτεψη. Αυτή είναι όταν τη ρώτησαν για του πληστηριασμούς. Είναι μια εικόνα που την έχουμε δει και σε άλλε περιοχέ τη Ευρώπη, τη πολιτισμένη, τη σύγχρονη, τη ανάπτυξη και κυρίω τη ενωμένη. Αλλά ο Ευάγγελο Βενιζέλο δεν θέλει. Μέχρι στιγμή τσινάει. Εμεί το φτιάξαμε λίγο, επειδή μπορεί να λέει στα λόγια Ευάγγελο Βενιζέλο δεν θέλω. Αλλά όλα αυτά που έχει κάνει τόσα χρόνια οδηγούν στο να θέλει. Το λιγότερο που θέλουμε είναι οι πληστηριασμοί της πρώτης κατοικίας του φτωχού και μεσαίου νοικοκυριού. Εμεί δεν θέλαβουμε οριζόντια μέτρα. Εμεί δεν θέλαβουμε οριζόντια μέτρα. Βοήθεια, η Τρόικα τρελάθηκε. Αυτός είναι ο Μπάμπης, ο οποίος ζητάει βοήθεια, όχι για κάτι δικό του, αλίμωνο, αλλά επειδή η Τρόικα τρελάθηκε, σύμφωνα πάντα με τον Μπάμπη, υπάρχουν παρομοιώσεις που χρησιμοποιούν όλοι μας. χρησιμοποιούμε όλοι μα για να περιγράψουμε κάτι. Ο κ. Κωστής Χατζηδάκης, που είναι και υπουργός της Αναπτύξεως, χρησιμοποιεί και αυτός παρομοιώσεις. Μας έχουν κάνει εντύπωση τον τελευταίο καιρό, γιατί. Ε, διαλέγει από ένα σωρό παρομοιώσεων που θα μπορούσε να πει Κάνα δυο έτσι πολύ χαρακτηριστικές Πολλές φορές σε αυτή την κατάσταση που είμαστε Έχεις να κόψεις ανάμεσα στο κεφάλι σου και στο χέρι σου Και, πολλές φο... και, και αναγκάζεσαι να κάνεις απλώς το λιγότερο επόδιο Δεν θέλουμε οριζόντια μέτρα Ότι ήμασταν ας πούμε, 500 μέτρα κάτω από την επιφάνεια τη θάλασσα. Τώρα τα όργανα του σκάφους δείχνουν ότι είμαστε 200 μέτρα. Αυτό είναι καλό. Αν είσαι υποβρύχιο σε όλε τι άλλε περιπτώσει, είτε 500 κάτω από τη θάλασσα, είτε 200 τόσα χρόνια, δεν έχει κανένα απολύτω νόημα. Έχει και ένα δίκιο γιατί σιγά σιγά οτιδήποτε βρεθεί εκεί σε νεκρή κατάσταση ανεβαίνει προ την επιφάνεια. Η τελευταία παρομοίωση είναι σωστή. Παίρνουμε πίσω τα προηγούμενα που είπαμε. Για τι παρομοιώσει του Χατζηδάκη. Κάτι αντίστοιχο κάνει ο Βρούτση, υπουργό επί τη εργασία, σχήμα λόγου, επί τη ανεργία, τεράστια ανεργία, η μεγαλύτερη που έχει ζήσει ποτέ η Ελλάδα και η μεγαλύτερη στην Ευρώπη επί σειρά ετών, από ό,τι φαίνεται. Και είμαστε και πρωταθλητέ. Το αναγνώρισε και ο ίδιο χθε βράδυ που ήταν στον Ενικό. Προσπάθησε και ο ίδιο να χρησιμοποιήσει διάφορα σχήματα για να μα περιγράψει τι ακριβώ συμβαίνει, την αποκλιμάκωση, το φρενάρισμα και άλλα τέτοια πολύ ωραία. Για πρώτη φορά, για πρώτη φορά το 2013 επιβεβαιωνόμαστε ως Υπουργείο Εργασίας ότι η ανεργία φρενάρει το 2013 <σχιλίδι> και οι δικές μας εκτιμήσεις είναι το 2014 θα έχουμε την πρώτη αποκλιμάκωση Φρενάρι μεν αποκλιμάκωση θα έχουμε το 2014 Όταν του το έθεσε ο Χατζη Νικολάου τη λέξη αποκλιμάκωση ο ίδιος είπε ότι κανείς δεν έχει μιλήσει μέχρι στιγμή για αποκλιμάκωση ενώ πριν λίγο έχει μιλήσει ο ίδιος για αποκλιμάκωση Πάτω στους μήνες ακούω συνεχώς να γίνεται λόγος για αποκλιμάκωση αλλά τα ποσοστά δεν αποκλιμακώνονται. Ε, κανείς δεν μίλησε για αποκλιμάκωση. Οι δηλώσεις μου είναι καταγεγραμμένες κύριε Γατζινικολάου. Εγώ ε, Μιλά, διάβασα... μιλήσαμε για διάβασ... φρενάρισμα της ενέργειας του 2013. Αυτό. αυτό. ενέργεια. <ΣΣΣΣ> Εμεί, δεν θέλουμε οριζόντια μέτρα hands, do do. Βοήθεια, η Τρόικα τρελάθηκε really Το πρόβλημα της ενεργίας δεν είναι ελληνικό πλέον Έχει πάρει διαστάσεις ευρωπαϊκές και σε όλα τα ευρωπαϊκά Είμαστε συμβούλια Είμαστε πρωταθλητές όμως Είμαστε πρωταθλητές βεβαίως Με 27,3 βράβο! Yeah, yeah. Αυτό ακριβώς Είμαστε πρωταθλητέ, βεβαίω. Με 27,3 μην το ξεχνάμε. Αλλά όμω φρενάρει και θα αποκλιμακωθεί από το 2014. Δηλαδή, σε πόσε μέρες 27 μέρες και μετά, αρχίζει η αποκλιμάκωση. Οπότε να αρχίσουν και τα γλέντια. Ταυτόχρονα, σύμφωνα με λογικές φωνές και όχι φωνές υπουργού, θέλει 20 χρόνια. 20 χρόνια για να γυρίσουμε στα παλιά. Στην καλύτερη, στο καλύτερο ενδεχόμενο, με ένα ρυθμό ανάπτυξη, τα χθε 3-3,5% τέτοιου ρυθμού, ούτε η Γερμανία δεν έχει και ούτε προβλέπεται να έχει καμία άλλη χώρα με τέτοια κρίση. Οπότε κάντε εσεί του δικού σα υπολογισμού που δεν χρειάζονται ούτε γνώσει, ούτε τίποτα ιδιαίτερο, ούτε μεθόδου ιδιαίτερε. Η ζωή, οι απλοί, τα παραδείγματα μπορούν να, να δείξουν τι ακριβώ μπορεί να συμβεί. Ο Μανώλη Καψής ταράζεται πάρα πολύ και με πολλά είναι λογικό. Ε, κυρίως για τα θέματα της παιδείας και για το ότι είναι κλειστό το πολυτεχνείο το πανεπιστήμιο κάποια τμήματα δεν λειτουργούν έχουν πάρει και τον ηθοποιό Πρίτανη και τον δουλεύουν ψηλό γαζί ο Σκάι και το Μέγκα κυρίως ο Μανώλης Καψής όμως χρησιμοποιείς ένα τράνταχτο επιχείρημα τι θα πει ένας ξένος, αυτό με τους ξένους πια τι θα πει ένας ξένος αν μάθει κάτι που συμβαίνει στην Ελλάδα Και για να είμαστε απόλυτα ειλικρινεί και με του τηλεθεατές εγώ, την τελευταία φορά που μίλησα, κύριε, ε, Όλγα, με τον κύριο Αρβανιτόπουλο μου είπε ότι την προηγούμενη Παρασκευή, την Παρασκευή που πέρασε, ήταν η τελευταία προθεσμία για να μην χάσουν οι φοιτητέ το εξάμεινο. Δηλαδή, κανονικά, καλώ εχόντων των πραγμάτων, αν δεν γίνει κάποιο θαύμα, και δεν ξέρω αν γίνεται ε, επί των ημερών μα, θαύματα, οι φοιτητέ έχουν χάσει το εξάμεινο. Αυτό είναι, νομίζω δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ στο παρελθόν και νομίζω ότι οποιοδήποτε ξένο ακούσει. Ότι οι, οι διοικητικοί υπάλληλοι ενό πανεπιστημίου απεργούσαν επί τρει μήνε, 16 εβδομάδες δεν ξέρω εγώ πόσο, και χάσαν τα παιδιά το εξάμεινό του, χάσαν μισό χρόνο από, το, το, από τις σπουδέ τους ε, στο πανεπιστήμιο, νομίζω θα μείνει με το στόμα ανοιχτό. Βοήθεια, η Τρόικα τρελάθηκε. Είμαι σε, όψη, σε αποστολή αυτοκτονία. Αυτή είναι η Άννα Μισελ, η αγαπημένη μα. Άννα Μισελ, εκπρόσωπο τύπου τη Νέα Δημοκρατία. Άννα Μισελ, Ασημακοπούλη, έχει κόψει το μισελ, βουλευτή Ιωαννίνων. Θα την ακούσουμε στην πορεία, αν προλάβουμε. Γιατί είπε και άλλα. Δέχεται ότι είναι σε αποστολή αυτοκτονία, ότι έρχεται να σώσει τον τόπο. Οπότε η ίδια παίρνει και το κόστο, φορτώνεται και τι αμαρτίε των προηγούμενων. Αλλά σώζει τον τόπο, το πιστεύει και μάλλον λέει αλήθεια και αυτό είναι πιο καλό από το να μην το πίστευε. Ο Μανώλης Καψής είπε, περιέγραψε τον ξένο που θα έρθει και θα μάθει τι ακριβώς συμβαίνει σε κάποια τμήματα του Πολυτεχνείου και του Πανεπιστημίου και θα μείνει με το στόμα ανοιχτό ενώ αν ο ίδιος ξένος κάνει μια βόλτα στην Αθήνα και δει όλα τα υπόλοιπα και μάθηκε για θανάτους από Μαγκάλι το 2013 πηγαίνοντα για το 2014 θα μείνει με το στόμα κλειστό. Απλά με αυτό τους έχει ταράξει, με αυτό έχουν ταραχθεί και χρησιμοποιούν τα εντελώς παροχημένα, τι άλλα επιχειρήματα. Να χρησιμοποιήσουν. Ναι. Ενώ αν μάθει ο, ο ίδιο ξένος ότι υπουργό είναι ο Άδωνη και ότι η σύζυγό του δηλώνει σε πρωινή εκπομπή περήφανη για το έργο του συζύγου, θα μείνει με το στόμα τη. Είσαι πραγματίες. πολύ περήφανη που ο Άδωνη είναι υπουργό. Είμαι πολύ περήφανη γιατί κάνει πολύ καλή δουλειά. Κάνει καλή δουλειά. Κάνει πολύ καλή δουλειά και είμαι πολύ περήφανη από τα σχόλια που ακούω τον κόσμο. Mm -hmm. ε, και ξέρω πόσο προσπαθεί και ξέρω πόσο αγωνίζεται για όλο αυτό. Πόσε ώρε λείπει από το σπίτι την ημέρα. Είναι πιο εύκολο να σου πω ώρες είναι σπίτι. Ώρες είναι σπίτι πούμε. Πολύ λίγες. Το μόλις βλέπεις και πολύ λίγες, ώρες, ώρες τώρα. Εμείς δεν θελάβουμε οριζόντια διαμέτρα. Βοήθεια, η Τρόικα τρελάθηκε. Είμαι πολύ πέροφωνη γιατί κάνει πολύ καλή Είναι πολύ περήφανη σωστό, και καλό είναι αυτό βεβαίω. Και όλοι μα είμαστε περήφανοι. Βεβαίω, τα λέει η ίδια επειδή έχει γλιτώσει από τον Άδονη. Γιατί τη ρώτησε ο Λιάγκα πόσε ώρε είναι στο σπίτι και απάντησε μόνο έρχεται για τον ύπνο. Αν κρίνουμε και από τι εμφανίσεις του, μπορούμε να ξέρουμε ακριβώ το ορολογιακό πρόγραμμα του Αδόνιδο. Κατά τη μία 2 πρέπει να πηγαίνει και θα φεύγει γύρω στι 6 Πρέπει να ξυπνάει. 6,5-7 πιάνει. Σβάρνα ραδιόφωνο και τηλεοράσεις. Οπότε πηγαίνει μόνο για τον ύπνο, το έχει γλιτώσει η Ευγενία Μανολίδο, γι' αυτό και είναι τόσο χαρούμενη και υπερήφανη και πάντα με καλά λόγια έχει να μιλήσει για τον σύζυγο που τυπικά βεβαίω είναι, γιατί δεν τον βλέπει καθόλου. Τον χαίρεται η χώρα. Η υγεία, οι ασθενεί και όλοι οι υπόλοιποι υποψήφοι ασθενεί. Ο Γιώργο Σαφτιά έκανε ένα μπέρδεμα, μπέρδεψε, κάτι εντελώ διαφορετικό. Δύο εντελώ διαφορετικά πράγματα, καταστάσει. Το ένα είναι τα γκουλάγ εκεί που τα είχαμε και τα άλλα είναι τα κυμπούτς τα κυμπούτς ήταν στο Ισραήλ αλλά να σ' ακούσουμε τι είπε ο δημοσιογράφος βγαίνει ο Τόμσερ και λέει είπε σε υπουργό ωραία θα πάρω εγώ τα σπίτια των Ελλήνων φρόντισε εσύ του λέει να κάνεις γκουλάκ αυτό του πέ, ξέρετε τι είναι τα γκουλάκ είναι αυτά που έχουν στο Ισραήλ <συσκλή> είναι δύο επί δύο έχεις και το κρεβάτι μέσα και την τουαλέτα μέσα και μένεις και κοιμάσαι αυτά είναι τα γκουλάκ <συσκλή> στο Ισραήλ. Of the rainbow Chatete Tindakulak są I, really I to Αυτό ακριβώς. Τα Γκουλάκ στο Ισραήλ, κοντά είναι έτσι αλλιώ, στη Σιβηρία, τη Ισραήλ, για τσιγάρα, δρόμο, ίσω και παραπάνω τσιγάρα. Η και δρόμο. 2 11 20 800, 200 τηλέφωνο επικοινωνία για όποιον θέλει να μιλήσει με τον Αποστόλ, να πει τα παραπονά του ή οτιδήποτε άλλο. mail στέλνουμε στη διεύθυνση στούντιο παπάκυριαλfm.gr. Και όποιο θέλει να στείλει SMS, γράφει η Ρία. και ενώ το μήνυμά του και αποστολή στο 54-100. Κατέρινα Βουτσάριθμίζει τον ήχο. 3 Δεκέμβρη σήμερα θα αναφερθούμε στα Δεκεμβριανά του 44 Το στέλνετε και αρκετοί σε μήνυμα. Αλλά αυτά στη συνέχεια γιατί τώρα θα πάμε σιγά σιγά προ τι πρώτε διαφημίσει. Επειδή Συμπή, ακούω υπουργού και, και λένε: λένε Εμεί δεν θέλουμε οριζόντια μέτρα. Υπουργοί, τώρα καταλαβαίνει τώρα, έτσι. Λοιπόν, Υπάρχουν εξήγησε, και άλλε δουλειέ. Εγώ τι το λέω: και τι το... Υπάρχουν κα... και άλλε δουλειέ. Βοήθεια, η Τρόικα τρελάθηκε. Μπορείς να ρωτήσω κάτι, πως φαντάζεσαι τη στιγμή που θα πάνε οι καστίκλοι να πετάξουν έξω Εγώ έχω γράψει άρθρο και με έχετε κατηγορήσει και έχω κατηγορηθεί, είπα ότι θα βγουν καραμπίνες Εμεί δεν θέλαβουμε οριζόντια μέτρα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 ανάμεσα στο κεφάλιος και στο χέρι και, πολλές φο... και, και αναγκάζεσαι να κάνεις απλώς το λιγότερο επόδιο ένα δίλημα είναι αυτό ένα άλλο δίλημμα είναι αυτό που έγραφε το Πανό που κρατούσαν τέσσερις γυναίκες το 4η Δεκεμβριού σαν αύριο στην Πλατεία Συντάγματος του 1944 γιατί την προηγούμενη σαν σήμερα Είχε γίνει μια τεράστια διαδήλωση, θα τα ακούσουμε αυτά σε λίγο και εν πάση περιπτώσει είναι το περίφημο πανό που γράφει όταν ο λαός βρίσκεται μπροστά στον κίνδυνο της τυραννίας διαλέγει ή τις αλυσίδες ή τα όπλα. Είναι μια συμβολική και εμβληματική εικόνα των Δεκεμβριανών έτσι ξεκίνησε και ο Εμφύλιος σιγά σιγά και τα Δεκεμβριανά κυρίως το 1944. Ε, θα έρθουμε σε αυτά σε λίγο. Ένα ακροατής χθε βράδυ στην εκπομπή του Χατζη Νικολάου, που είχε τον κύριο Βρούτσι, ε, υπουργό Ανεργία, Υμιαπασχόληση, Απλήρωτη Εργασία, Μαύρη Εργασία, βάλετε ό,τι θέλετε. Αυτό είναι ο πλήρης και κανονικό τίτλο του Υπουργείου και τη Ιδιότητα. Ένα ακροατή, μα άρεσε που πήρε το λόγο και είπε: Καλησπέρα σα, κύριε Υπουργέ. Ονομάζομαι Βαζό Κωνσταντίνο. Βαζέο. Βαζούρα. Ο Κωνσταντίνος είναι παραολυμπιονίκης Παραολυμπιονίκης στο τέννις Όχι απλώς είμαι να άνθρωπος με κινητικά προβλήματα Εντάξει. Εγώ, εγώ επειδή πάνω. ξέρω Ευχαριστώ. την αθλητική προϊστορία Τι λέω ε, Εγώ δεν θα σας άκουσα το ώρα Ότι θα φτιάξετε, θα φτιάξετε το σύστημα Ότι θα, φτιάξουν, θα έρθει η, ανάπ, η ανάπτυξη Μήπως το 14 θα πάψουν να είμαι ανάπηρος Μπορείτε να μου το πείτε αυτό Ένα ερώτημα. Γιατί με φωνάζεται που σε μια επιτροπή για να έρθω μετά από 24 χρόνια εργατικού ατυχήματος, με έχει καθυλώσει λείπει το δεξί μου πόδι, έχω μείνει στην καρέκλα και να πάω από μια επιτροπή να κάνουνε τι μόσοι είμαι μαϊμού ανάπηρους γιατί τους μαϊμούδες ανάπηρους δεν τους βάπτσα εγώ τους βαπτίσατε εσείς με τις πολιτικέ σα και με τους γιατρούς Που βάζατε. Δεν βγήκα σε καμιά επιτροπή να βγάλω κανέναν ανάπηρο. Εγώ ήρθα απλώ εδώ να σα πω ότι και στι 14 του μηνό, συγγνώμη, πέρασα. Ε, ο γιατρό δεν είχε έρθει. Με αποτέλεσμα, κατέβηκα στο Υπουργείο σα. Μίλησα με την κυρία Μπάρτσου, τέλο πάντων Ιώτα. Μου είπε ότι θα ξαναπεράσετε στι 22 του μηνό. Εγώ απλώ ήρθα εδώ να σα μεταφέρω και από τη Λάρισα ότι δεν πρόκειται να περάσετε την επιτροπή. Κόφτε μου ό,τι να μου κόψετε. Ε, με αναπηρία μου. Δεν την πουλάω. Τη σέβομαι και θέλω να με σεβαστεί και το κράτο σε μένα. Δεν θέλω από εσά, θέλω, επειδή δεν μπορώ να χαρίσω την αναπηρία μου, σα συντανίζω για ένα 24ωρο και να έρθουμε αύριο και να μου πείτε ποιε είναι οι ανάγκε που, χρειάσ... που χρειάστηκε και να μου δώσετε αυτά. Δεν θέλω τίποτα άλλο. Έχω να σα δείξω εδώ. Και εγώ και η σύζυγό μου είμαστε στο καρότσι. Και εγώ και η γυναίκα μου. Τα μόνο μα εισοδήματα είναι η σύνταξη και το. Να σας πω, συγγνώμη, θα να σας κουράσω, μπορείτε κύριε Χατζη είναι 600 τόσο η σύνταξή μου, κόβοντα το ΕΚΑΣ, θα πάρω 400. Σας δίνω όλο του χρόνου τη σύνταξή μου, δώστε μου ένα μηνιάτικό σας. Ένα μηνιάτικο. Είπε και άλλα αμέσω μετά, όπω ακούσαμε. Δανείζει στον Υπουργό την αναπηρία του για μία μέρα για να καταλάβει. Και μπα και καταλάβει ο Υπουργό. Δεν έχει καταλάβει προφανώ ο Κροατή, ο πολίτη αυτό, ο κύριο Βαζούρα, αν δεν κάνω λάθο το όνομα. Ότι αναπηρία έχουν, είναι χορτάτη Υπουργεία από αναπηρία, όχι σωματική, πνευματική. Και όχι μόνο από τέτοια αναπηρία, και από πολύ δόλο. Γιατί όλα αυτά που περιγράφει, να είσαι ανάπηρο αποδεδειγμένα και να καλεί ανατακτά διαστήματα, με όλα τα εμπόδια, με κάτι επιτροπέ που έχουν μειωθεί πολύ. Να κάνει ταξίδια ή να πηγαίνει από εδώ και από εκεί για να αποδείξει τι σε ποιον όταν σου κόβουν το ΕΚΑΣ και όλα αυτά. Αυτό και μόνο σε μια λογική χώρα και σε ανθρώπου με νοημοσύνη και συνέστημα. Αν είχαν υπουργοί τέτοιων, σηκώνει εκείνη την ώρα, σφίγγει το χέρι στον άνθρωπο, πας πα πας σπίτι σου και είναι η μεγαλύτερη προσφορά που μπορεί να κάνει σε αυτόν τον τόπο. Όλα τα άλλα είναι δόλο, είναι έγκλημα. Ακολουθεί μετά από όλα αυτά λαό. Καλημέρα τζολιά μου. Καλημέρα φίλε. Καλά είσαι. Καλά. Λοιπόν, ε, θέλω σε πήρα να, να σου πω ότι Θεσσαλονίκη η τελευταία αστυνομία, παρέα με το εμπορικό και βιομηχανικό επιμελητήριο, την πέφτει στα παζάρια χωρίς μεσάζοντες και ρίχνει πρόστιμα στους παραγωγούς Την ίδια ώρα που κάνω πλάτη στου φλαϊκάτζίδε. Και απλά θέλω να πω ότι. Και λίγα γίνονται φίλε. Και να λένε και ευχαριστώ. Σκέψτε ότι θα μπορούσαν και χρυσαυγίτες να έρχονται και χρυσαυγίτε, να του βαφτίζουν με Πακιστανού και να του πάνε και του πάνγκου. Κοίτα, κανονικά αυτό είναι το επόμενο βήμα. Αυτό Αλλά είναι το προηγούμενο. Φτάσαν, άσε. Φτάσανε, φτάσανε στο σημείο να φέρουν μέχρι και την ηρεία μπλε μπάτσον να είναι δίπλα για εκφοβισμό. Και το επόμενο Σαββατοκύριακο έχει έξι παζάρια στη σαλονίκη. Το καλύτερο με του μπλε μπάτσου ξέρει ποιο είναι. Ότι τρώνε για ξύλο. Πέρα από αυτό. Το σύνθημα που του φωνάζουν κάθε τόσο άμα την εμφανίσει. Πο είναι. Δεν θα γίνεις πράσινος ποτέ, βλάκα μπλε, βλάκα μπλε. Να σου κάνω μια διαφήμιση. Τι διαφήμιση. Λοιπόν, το Σάββατο είχα πάει στην παράθεση του Καζακού, στην ανάκριση, στη λαϊκή απογευματινή. Δύο πραγματάκια. Πρώτον, η παράθεση είναι εξαιρετική, πρέπει να πάνε όλοι. Όλοι, όλοι πρέπει να είναι υποχρεωτικοί για τα σχολεία. Να. Και δεύτερον, στο διάλειμμα βγήκα έξω και με πήρα μια μπόχα. Μια μπόχα, άκουσα έτσι, κάτι κραυγέ άναρφε από την πλατεία Συντάγματο και πετάχτηκα να ρίξω μια ματιά να δω αν έχει κόσμο. Ε, και τελικά είχε 20.000 κόσμο που έλεγε το Κασιλιάρη. Κάθε, κάθε περίμενε. 50, είπε, 50 όχι 20.000. 50, 50, 50, ναι, ναι. 50 είπε. Επειδή δεν είχα οπτική παθήλωση, ρώτησα ένα μπάτσο. Ρώτησε τον μπάτσο, παιδί μου, σου μίλησε. Και τι σου, σου είπε. Ρε φίλε, εγώ δεν ξέρω. Εγώ έχω μάθει να μετράω μέχρι το 100. Και το 100 όχι τίποτα άλλο. Επειδή μα παίρνουν τηλέφωνο να φωνάξουν ευοήθεια. Και άμεση δράση είναι το 100. Το παραπάνω δεν θα ξέρα <laughs> Του λέω ότι θέλει έχει κόσμο κάτω. Και με μια απογοήτευση στο βλέμμα, δηλαδή τον λυπήθηκα πραγματικά τον άνθρωπο. Μου λέει: 2.000 μου λέει με το ζόρι. Μα τι πράγματα είναι αυτά, είπαν ψέματα οι χρυσαυγίτε. Δεν είπα και του άλλου που ήταν στην, στην υπηρεσία ρε, αποστολή γι' αυτό. Σωστό κι αυτό. Και δεύτερον, είχαν δεύτερο. και πνευματική καθοδήγηση. Δεν ξέρω αν άκουσες Κάθε τόσο έπεσε σπακανάκι στα μεγάφωνα. Βέβαια, βέβαια, βέβαια. Πετάγανε και λουλούδια. Γι' αυτό τα ψεύδι το σουρνάρα πειράρε, π... να πω. Σαν του πιλότου παλιά στον πόλεμο. Για κάθε γέρο ή παιδάκι που πεθαίνει από το μαγκάλι, να πούμε βάζει ένα παράσιμα αριστερά. Και για κάθε Έλληνα που βάζει στη φυλακή από χρέη, βάζει ένα παράσιμο δεξιά. Και εσύ ποιο είναι το άσχημο αποστόλι μου. Όταν αποκαθίσταται η δημοκρατία και ο λαό ξυπνάει, κάτι τέτοιο του παίρνουν έξω στο εξωτερικό και του δίνουν άσυλο. Και δεν του δίνουν στο λαό να του βγάλει τ'αντέρα και να του πλατείε. Αλλά θα και η ώρα τη πιστεύω. Καλά, όχι ο λαός ήταν και έτοιμο να βγάλει άντερα σε μυρμίγκη. Όχι, όχι, γιατί... Άλα, απλά απλά λέμε, ξέρω, εγώ είναι επικοιντικό. Μ' αρέσει, μ' αρέσει. Αποστολή μου, τα παιδιά, τα πολύ μικρά ίσως αλλάξουν κάτι, γιατί αυτή τη στιγμή είναι ο Λένο ελοποτομημένοι. Mm. όσο και η ηλικία, οι δικιά μας, οι, οι 45 πεντάριδες μόνο τα μικρά παιδάκια τώρα θα μεγαλώσουν μέσα στη φτώχεια, τη μιζέρια και στη δυστυχία. Θα μπορέσουν μπας κι αλλάξουν κάτι, έτσι. Mm. Αν και δεν το νομίζω ρε, σ' Καλημέρα, Αποστόλη. Καλημέρα. Καλημέρα. σήμερα ήθελα να σε πω καμιά μαρκή και να γελάσουμε και καλά. Αλλά άκουσα το πορεία αυτή την ιστορία στην Ξεροκρένη εδώ στο Θεσσαλονίκη με το του κοριτσάκι. Πε μου, ρε Σιφιλέ, με ποια λογική, αν πούμε ότι δεν έγινε κάτι άλλο ποινικό, κάνουν μια ποινική σε αυτή τη μάνα που έχασε ένα παιδί και παραλίγο να πεθάνει και η ίδια. Αυτό πε. Ότι συλλάβανε τη μάνα και δεν συνέλαβαν τον ηθικό αυτούργο. Δηλαδή αυτό το πιασόλι μπ... το Στουρνάρα και όλα τα γαμμένα και ένα τα κοπρόσκυλα που κάναν και μα στάσαν εδώ πέρα. Αυτή... Για αυτού του πού. Σπου... Δεν υπάρχει καμία ποινική δίωξη. Άντε ένα γάμο γα... που μου χάλασαν την εβδομάδα. Να σου πω το Λοιπόν, μια καταγγελία όσον αφορά γιατί δεν ξέρουν πολλοί κόσμοι. Και εγώ το έμαθα μέσα από ένα υπάλληλο. Την νέα οδό θέλουν να βάλουν διόδια στη χαλκίδα και θέλουν να αυξήσουν και τα διόδια στον Άγιο Στέφανο. Δηλαδή, δεν απλά το θέλουν, είναι ότι θα γίνει κιόλα συν 60%. Θα δε να πάνε στον Οροπό, θα πληρώνει 3,5 ευρώ πήγαινε. Πια ψέτα. Mm. Μην πω για την Ελευσίνα, αλλά τι να κάνει, φίλε, αναγκαστικά. Βλέπει, τα στελέχη στο Μέγκα φεύγουν ένα-ένα. Πώ θα πληρώσουν οι άμυροι εργολάβοι του υπαλλήλου του, Τι να κάνουν κι αυτοί, έχουν δίκιο. Αν δεν του κάνει δώρο ένα δικό του άνθρωπο, ο Σαμαρά, ποιο θα του το κάνει. Καλά Χριστούγεννα. Ε, λέει εδώ ένα ακροατή. Να πούμε για του σχολικού φύλακε σήμερα το πρωί. Όσοι δεν τα έχετε δει, θα τα δείτε αργότερα στη διάρκεια τη μέρας που δέχτηκαν χωρί να κάνουν τίποτα εντελώ απρόκλητα την επίθεση των ΜΑΤ για άλλη μια φορά έξω το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης το Υπουργείο του Κυριάκου Μητσοτάκη. Σχολικοί φύλακε και καθαρίστριε ξεπλένουν τον ελληνικό λαό αυτή την εποχή, αυτό το δίμηνο. Είναι οι που κινητοποιούνται. Μικρή ομάδα καθαρίστρια, λίγο μεγαλύτερη σχολική φύλακε και αδικημένοι, και οι μεν και οι είναι συνεχώ έξω, με καιρικέ συνθήκε, απέναντι από τα ΜΑΤ, με δυναμισμό, πάθο, όπω αξίζει σε τέτοιε περιπτώσει. Ανεξαρτήτω του τι θα καταφέρουν, τουλάχιστον θα λέμε ότι αυτοί κάτι έκαναν τη δεδομένη στιγμή. Ε, και από του Αγίου Αναργύρου λέγουν διακοπή ρεύματο αυτή τη στιγμή, αλλά μα ακούνε κτλ., και λόγω καιρικών φαινομένων. Καλά να είστε, καλά να περνάτε. Ακολουθεί λαός και αμέσως μετά είμαστε εδώ. Παρακαλώ. Ναι, ποιος είσαι. Εσύ ποιο είσαι. Αποστολή είσαι. Εγώ είμαι. Μα πώς το ναι, δε θε. Βάζει στο χέρι στο Ευαγέλιο, δηλαδή. Σιγά μου το βάλει στο Ευαγγέλιο. Καλύτερα στη φωτιά. Ε μου λε, μουρέα. Αν σκεφτεί ποιο πιάνουν το Ευαγγέλιο πριν πριν βάλω εγώ το χέρι μου. Και τι έχουν κάνει αυτοί οι τράγοι πριν πιάσουν το Ευαγγέλιο, Δεν το βάζουνται για πλάκα. Ούτε με τεντόρι βάζω το χέρι μου στο Ευαγγέλιο. Εγγέλαιο που το έχει βάλει η μου. Δεν ξέρω τι θα κολλήσω να το πιάσω. Αν σκεφτεί ότι το έχουν πιάσει αυτή πρώτα. Ακουσε με τη θέλω να σου πω και μην παίρνει βάρνα. Ωραία. Έτσι και σε βρω μουρικό τα δρόμο, θα σε ξαποπουλιάσω. Εμένα, μωρί. Ε, εσένα, εσένα, μανάρι, εσένα. Θα σε ξεμαλιάσω, Μάρι. Έχω βάλει στόχο, <στοχο> στόχο. Τι στόχο, χρυσαυγίτη κόμμα ακούγεται αυτό. Ναι, ναι, αγόρι μου, ναι αυτό είναι, όλη δική σου. Έμαθες εσύ ότι με μιλφάσαι, και πήρες, αμέσως μη χάσεις, γραία.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 Τη αστυνομία και τη δικαιοσύνη που συνέλαβαν τη μάνα. Ναι. Στο επόμενο είναι να συλλάβουν το μαγκάλι το ίδιο. Όσο πιο μακριά γίνεται από του πραγματικού αυτούργου. Συγχαρητήρια στο Βέντια. Λέει στο χειρουργικό κρεβάτι είναι ο ασθενή, λέει ο ανοσιολόγο είναι έτοιμο για χείριση. λέει ο ανοσιολόγο στον χειρουργό, λέει τι είναι ασφαλισμένο του ΕΟΠΗ. Λέει ναι, ωραία. Και πάει λέει πάνω από τον ασθενή και του λέει Να, ναι, το παιδί. Λέει τι κάνει εκεί. Λέει γενώσιμο του κάνω. Άκουγα τώρα το θύμιο που έβαλε το ανέβριο του Παπαδάκη και το σχόλιο του κεφαλογιάνι το σε άσχετο. Να πείτε να πάει στα κομπιούτερ μέσα να δει τι γινόταν όταν κατρέφει η Σοβιετική Ένωση που δεν είχαν ιστέρια να του χειρουργ και τους κοινωνούσα με είναι και ο και θα κάνω το ίδιο μοντέλο. θα Είναι πολύ σχετικό έχει δίκιο κεφαλό, φοβάμαι μην είναι πυθία. ακριβώ. Είναι πυθία και η αρχή γίνει με μαχαίρια και το ονομάζουμε χειρουργείο. Α, και αυτό το ίδιο. Έλα το 3 ώρες, παίρνω τηλέφωνο. Έλα Δεν δουλειά.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 Εκεί τα πάει καλά. Το βλέπει, γελά. Αν πουλάει, Α, δεν το ξέρουμε. Κατηγορία του. Το βλέπει εσύ και ψήλε να πας ναι. να διαβάσει αυτά που σου πουλάει ο άδονη. Ούτε τρικάκιαν που πέταγε μπροστά μου, άδονη δεν θα διάβαζα Είμαι τόσο καχύπορτο που θα σκεφτόμουν αυτό που μου λέγανε οι γονεί μου όταν ήμουν μικρό. Μην παίρνει φυλάδια από ξένου που έχουν ναρκωτικά. Μόνο ο Άδωνης θα σου δίνει τα ναρκωτικά έτσι, τσάμπα. Θα πάμε τώρα το, στο Δεκέμβρη του 1944. Έχει μια αξία να θυμόμαστε τι ακριβώ συνέβη σε αυτόν τον τόπο. Περπατάμε στου ίδιου δρόμου, στην πλατεία συντάγματο, να ξέρουμε τι έγινε σαν τότε. Ε, πριν λίγο καιρό, στι 12 Οκτώβρη, είχε απελευθερωθεί Αθήνα. Του 44 είχαν φύγει οι Γερμανοί. 18 Οκτώβρη, η πρώτη 18 Οκτώβρη, είχε έρθει ο Γιώργο Παπανδρέο και όλη η κυβέρνηση από το Λίβανο. Σε αυτή την κυβέρνηση συμμετείχε και το ΕΑΜ με έξι 2 Δεκέμβρη παρετούνται οι Υπουργοί του ΕΑΜ και προκυρήσεται γενική απεργία και συγκέντρωση σαν σήμερα. Αιτήματα δεν χρειάζεται να σας τα πω, βλέπαν όλοι τι θα γίνει, οι Άγγλοι είχαν έρθει εδώ, είχαν εγκατασταθεί, δεν θέλαν να αφοπλήσουν συγκεκριμένα τμήματα ενώ η Ελλάδα έχει υπαχθεί δυστυχώ, με κεφαλαία στη διοίκηση των Άγγλων από ό,τι αποδείχθηκε και στην πορεία και γίνεται σαν σήμερα η πολύ μεγάλη μεγαλειώδη συγκέντρωση. Ε, δεν κατάφερε να ολοκληρωθεί γιατί είχαν στημένα τα πολυβόλα στη Βουλή, στη σημερινή Βουλή, και απέναντι που ήταν ε, το αρχηγείο τη αστυνομία. Αρχηγό τότε τη αστυνομία ήταν ο Άγγελο Εύερτ, πατέρα του Μιλτιάδη Εύερτ. Απολογισμό νεκρών, γιατί στα καλά να θα ακούσουμε την περιγραφή. Ε, άρχισε να ρίχνουν τα πολυβόλα. 28 νεκροί σήμερα και 140 τραυματίε. Θα ακούσουμε το τι ακριβώ συνέβη από μια εκπομπή του Στέλιου Κούλογλου όπου είχε φιλοξενούμενο τον Νίκο Φαρμάκη, ήταν μέλο τη αντιαμικής οργάνωση Χ. Στι αρχέ Δεκεμβρίου του 1944, οι έξι υπουργοί του ΕΑΜ διαφώνησαν με τον Πρωθυπουργό Γιώργο Παπανδρέου και παρετήθηκαν. Το ΕΑΜ Αθήνα κάλεσε διαδήλωση για τι 3 Δεκεμβρίου. Την ίδια μέρα, ο Νίκο Φαρμάκη έκανε τη βάρδια του σε ένα φυλάκιο τη Χ, στη Σόλωνος, αλλά χρειάστηκε να μεταφέρει με το ποδήλατό του πυρομαχικά. Έφτασε στα παλιά ανάβτορα. το κτίριο τη σημερινή βουλή.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 Στάλιν ω επιτοπλίστων. Σημαίε Σοβιετική Ενώσεω Αμερική ω επιτοπλίστων. Όχι αγγλικέ ούτε ελληνικέ, ίσω να υπήρχαν ελάχιστα. Και εξασμικά. Εγώ κοίταγα, α, δεξιά μου ήταν η, η αστυνομική διεύθυνση. Και στον μπαλκόνι ήταν ο Εύερτ, με τρει-τέσσερι άλλου αξιωματικού. Ο Έβερτ με τέσσερι άλλου αξιωματικού. Η οργάνωση Χ, οι Χίτε που λέμε, ήταν ένα εθνικιστικό, αντικομουνιστικό, φιλοβασιλικό μόρφωμα, και αυτό, με τέτοιο προσανατολισμό. Μάλιστα ήταν πιστό στο Γεώργιο Β, που ήταν τότε στο Κάιρο, βασιλιά μα. Ο τότε βασιλιά. Το σήμα, άλλωστε, ήταν και η μονογραφή του Γεωργίου. Χ, αν το δείτε. Ε, αναγνωρίστηκε ω οργάνωση αντίσταση το 1950, τη 10η Μαρτίου του 1950. Στο οφείλ τη εφημερίδας κυβερνήσεω στάδε και τα λοιπά και τα λοιπά. Κομμουνιστές και έπαιρναν λεφτά και από του Γερμανού όπω αποδείχθηκε στην πορεία. Ο κύριο ο Νίκο Φαρμάκη, από εκπομπή του Στέλιου Κούλογλουμ ήταν μέσα στη Βουλή, ήταν και αυτό και τοπλο, έριξε και αυτό αναγκαστικά πάνω στο τεράστιο σώμα τη διαδήλωση. Σοινείται, α τι φύλακε, αρχύλακε, υπάρτιφύλακε. Αυτό ήταν η σύνθεση, οι οποίοι. Άλλοι με έβαλαν στο πεδοδόμιο κάτι brain τα οποία είχαν, άλλοι με τη φέκια αραβίδες και άλλοι με στέλν αυτόματα, άρχισαν να βάλουν αντίον του πλήθους. Το πλήθος σταμάτησε. Και εκεί που χάλαγε ο κόσμο, πήγαινε απόλυτο σιωπή. Έπεσαν μερική κάτω. Δεν ήξερα εγώ το τι είναι, νεκρή τραυματίε. ή λεπτά. Αλλά μετά από δύο λεπτά, θυμάμαι χαρακτηριστικά, μια κοπέλα που ήταν... Στο οπτικό μου πεδίο απέναντι και κρατούσε μία σημαία κόκκινη. Έσχιψε, τη βούτυψε στο αίμα ενό που ήταν κάτω και τη σήκωσε. Και όταν τη σήκωσε, το αίμα που είχε μαζέψει έκανε μία γραμμή, ξέρετε, στον αέρα. Είχα σχεδόν, <laughs> <laughs> είχα μείνει έκπληκτο. <έκπαιρθος. laughs> αυτό. Και άρχισαν πάλι τις φωνέ και προχωρούσαν. <laughs> Άρχισε δεύτερη ρήπη και τρίτη ρήπη. <laughs> και τότε έγινε το πρωτοφανές αυτοί οι 250.000 άνθρωποι γύρισαν, πέταξαν τι σημαίες πέταξαν τα πανώ και άρχισαν να τρέχουν προς την Ερμού σταδίου του Ελλήνων Αυτή είναι η διοίκηση από την ανάποδη από την απέναντι πλευρά όπως τα είδε μέσα από τα παράθυρα της Βουλής 28 νεκροί εκείνη τη μέρα 140 τραυματίες Την επόμενη μέρα Κυριακή τότε ξανά 4 Δεκεμβρίου ξανά συλλαλητήριο, μαζεύονται πάλι χιλιάδες ακούσατε τα ποσά, τα νούμερα από έναν αντίπαλο αλλά επαναλήφθηκε η ίδια εικόνα, 100 νεκροί και τραυματίες την δεύτερη μέρα To fos, te orfanę szelejęs tu ta bella tu Το τραγούδι πριν ήταν Ρίτσος Θεοδωράκης Κώστας Θωμαίδης εκτέλεση από την παράσταση για το Μίκη Θοδωράκη που πεζόταν και θα παιχθεί θα συνεχίσει να παίζεται και το επόμενο εξάμηνο κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος ακολουθεί Λαός στο τρίτο μέρος και αμέσως μετά Γιάννης Παπαδόπουλος και Μαγκαζίνο Γεια σας Λοιπόν πρέπει ο Μπαλούρδος να σηκώνεται και στο όνομα Νότις Φακιανάκης για να βάλετε προσο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 Ήρθε νικητή και σε αγαπάμε όλοι. Άως μαρα, αυτό δεν πήρε, δεν ήταν την παντινάδα. Η ταινία πιανού είναι. Του βρε νούμερο Α, ah, λάθος, sorry, sorry, sorry. sorry. Πόσο ηλίθιο είσαι, παιδιά. Έλα, έλα, έλα Α, ει το Εσεί είστε πάντοι και ψηφίζετε. Ναι. Από σα περιμένουμε να κατεβείτε στο δρόμο. Πα και γίνει κάτι. Α, ζω. Θα κατέβουμε, αλλά θα κατέβουμε για να Εσύ θα κατέβει Κυριακή απένα στο δρόμο για να πα να ψωνίσει. <Συλίου> ναι. Αποστολή. Φίλε. Κλέω, κλέο, τα χικαρδιά μου. Μην κλέ, καλέ, τι έγινε. Τα χικαρδιά. Πέρια τα χικαρδιά δεν έχει το σπουρνάρα όταν κόβει στην Να πείτε να πάει στα κομπιούτερ μέσα να δεί τι γινόταν όταν κατέρευση η Σοβιετική Ένωση που δεν είχαν ιστέρια να τους χειρουργούν και τους χειρουργούσαν με μαχέρια. Τι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 Κάνω την εισαγωγή, παιδί μου. άκου Να σου πω κάτι. Όπω το λέει, το που είχε βγει ότι πάει καλά η οικονομία, λέει, και τα λεφτά στο χρηματιστήριο. τηλέφωνο. απελάτη. Ναι, ναι, το Βεβαίω. Και λυπάμαι ότι μερικοί εκάηκαν σε αυτή τη διάρκεια. Λυπάμαι που μερικοί δεν επρόσεξαν.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 Τώρα δεν θέλει να το ξεχάσει. Αμπράβο σου, γι' αυτό λοιπόν το λόγο έχει δημιουργηθεί μια ελληνική λαϊκή δεξιά. Ποια είναι η ελληνική λαϊκή δεξιά? Έχει ιδρυθεί. Έχει Ποια είναι? Προ... Ποιο είναι εκεί? Όρισε. Ποιο είναι στη λαϊκή δεξιά? Προσωρινό πρόεδρο είμαι εγώ, ονομάζομαι Ιωάννη Ζερμαντά. Λέει. Ε... Και γράφω κάθε Κυριακή στην ελεύθερη ώρα. Τι να το κάνω. Στην ελεύθερη ώρα? Στην ελεύθερη ώρα. Και μου το λε και με περηφάνεια. Όρισε. Τίποτα, τίποτα λέω. Αυτά τα αποτελέσματα των γενοσύμων που τα βιώνω εγώ κάθε μέρα. Ναι. Τι φταίω, Επειδή σα δίνει ο άλλο γενώσιμα θα πληρώνω εγώ. Θα κούρτουσαν ασθενεί κάθε μέρα. Εγώ τι σχέση έχω με αυτά. Καμία, έτσι το είπα. Επειδή ακούω υπουργού και, και λένε: Εμεί δεν θέλουμε οριζόντια μέτρα. Υπουργοί, τώρα καταλαβαίνει τώρα, έτσι. Λοιπόν, Υπάρχουν εμείς, και άλλε δουλειέ. Εγώ τι το, το λέω. Και τι το... Υπάρχουν κα... και άλλε δουλειέ. Βοήθεια, η Τρόικα τρελάθηκε. Μπορείς να του ρωτήσω κάτι πως φαντάζεσαι τη στιγμή που θα πάνε οι καστοικές να πετάξουν έξω. Εγώ έχω γράψει άρθρο και με έχετε κατηγορήσει. Και έχω κατηγορηθεί, είπα ότι θα βγουν καραμπίνες. Εμείς δεν θέλαβουμε οριζόντ μέτρα.